Οι καλλιτέχνε. Κανιά το παίρνει έτσι σοροπάτα ο Θεός να δώσει στον άνθρωπο δώρα. Όπως να πούμε φωνή και ταλέντο και τέτοια σέα το οποίο εκεί που τον κόβει στον άλλον είναι πατηράκι και φλούδα να μην έχει σόλα στο πατούμενο Εκεί τον βλέπεις με αυτοκίνητο και παρά πολύ. Μέχρι να του πουλάνε τη φωτογραφία στο περίφτερο και μέχρι να μαζεύονται μάτσο οι κομμενίτσες να του πάρουνε αυτόγραφο. Θα μου πεις πόσο βαστά η ένα χρόνο, δυο, πέντε. Ε, απ' το τίποτα και από το σκουράτζο που το μπαίνει στην του από το μπακάλι, καλά είναι και τα λίγα χρόνια. Διότι ο καλλιτέχνης κάνει το κονόμι του και τη γαζώνει καλά Κι άμα έχει νιονιόρκο, ανοίγει κανένα μαγαζάκι, κονομάει κανένα σπιτάκι, κάνει κανιά δουλίτσα, βολεύεται και ρίχνει καδένα Λαχαίνει όμως οι περισσότεροι τώρα να την ψωνίζουνε την Αγγελίκουλα Και να νομίζουν ότι γίνανε σπουδαίοι και τρανοί κι άλλοι δεν είναι και νομίζουν κιόλας να πούμε ότι το τούβλο θα βαστάξει μέχρι δεύτερη παρουσία. Όπερ τα ρίχνουνε στην απόξω και τα χαλάνε παλικαρίσια και κι αντρίκια μέχρι να ξαναπέσουνε στην κουρελού. Ιστορίες τέτοιες και ιστορίες αλλιώτικες και να πιάσουμε κάμποσες να ξεφύγουμε κι απ' το συνηθισμένο. Όλο μια ιστορία. Καμπόσες και για τους καλλιτέχνες και για να ξέρουμε πως γίνεται η δουλειά μέσα στην κοινωνία. Το παιδάκι ο Κέρυμπας ήταν καλό παιδάκι Γράμματα δεν έμαθε, καθόσο που να κάθεσαι τώρα και να βγάζει τα μάτια σου με τις τρίχες τι δασκαλίστικες Μακρόν προβραχέως περισπάτε Αυτά είναι να πούμε άμα για Δεν είναι άμα καταλαβαίνεις ότι όχι ο ο ήλιος και μυρίζουν γλύκες στα κοριτσόπουλα την κοπάναγε το λοιπόν ο Κωστής ο Κέρυμπας Πάγαινε στο Ρουφ Έβρισκε κάτι καλά μαγκάκια και πεζεγονία κλέβανο ό,τι κλέβανε, κλέβανε Λιανοτάρει πράμα Τη γαζώνανε Τον πήγανε και δυο φορές στο τμήμα Και το βάλανε στο φάλαγκο να φάει καλό ξύλο Κι ύστερα το σταμπάρανε αδερφάκι Και γέννηκε μια φτιάξη με κάτι παλιολάστιχα μάπε πράγματα Και το τζιμπιδιάσανε και τον κλείσανε έ να μάθει αλιβολά να μην κλέβει ήδη αυτοκινήτων Διότι το κορόιδο αποστόλης που αγόρασε, Πήγε και έπεσε σε λακούβα Και το πιάσανε και τα όλα Άντε να έχει μπιστοσύνη σε κλεφταποδόχο αλιβολά. Στο το μέσα το παιδάκι ο Κέρυμπας ε, Άναψε κάτι τσιμπούκια, έκανε κεφάλα, Τα άρεσε. Ποιος είχε να πούμε κάποιος Καρδερίνας ονόματι ένα τζουραδάκι, τόσο ένα μπουζουκάκι, το πεζε μονόχορδο και τραγούδαγε τους καίμους του. «Μας πιάσανε τρίτη πρωί, αυτά έχει παλιό ζωή». Μόνος του τ' τα λόγια ο Καρδερίνας και δεν ήτουνε σαν τούτα τα τραγούδια τα ρεμπέτικα που τα λένε ακόμα και οι δούλες άμα κάνουνε λάτρα. Έτουνε βαριά, σπασμένα, βραχνά και αληθινά να σου φεύγουνε κλάματα στα μάτια και να σου ραγίζουν την καρδιά. Υπάρχε τώρα το πεδάκι ο Κέρυμπας Κανιάβολά να μολάει έτσι και τούτος κανάσμα. ήταν η φωνή του εντάξει Ασιμοκαμπανάτι και γλυκοσοροπάτι Όπερ τον ακούγανε οι άλλοι και τους έπαιρνε το παράπονο Λέει λοιπόν ο Θέσας ο Βαρίς, Που καταλάβαινε περί το άσμα και τη σημασία του Ρε συ Κέρυμπα, έχεις να πούμε λεφτά στο λαρίκι σου και επειδή ο άνε τους ποστήριζε τους καλλιτέγνες Όλο τον βάζανε να τα λέει και βάλανε και τον καρδερίνα να τον μάθει το όργανο Το οποίον πρώτος τραγουδιστής της φυλακής στο παιδάκι Έσπαζε καρδιές και ανακάτευε σκότια Περάσανε τα δύο χρόνια, ήτανε να πάρει το απολυτήριο Λέει ο Φέσας θα πας του κέντρου το μαγαζί από μέρους μου Και εγώ τα έχω κανονίσει με την ντούλα. Πες φέσας και θα καταλάβει ο άνθρωπος Του κέντρου το μαγαζί ήτουνε τώρα ένα παλιό κουτούκι Που βρώμαγε πιο χασίσει εδώ και πέντε μίλια περιφέρεια Είχε τέσσερα πέντε όργανα και τη χοντρή την κατινάρα στη μέση Με το ντέφι να το βαράει κατά βούληση Μπαίνει ο κέριμπας το παιδάκι Κάνει ο κέντρος εσύ ερε που σε στέλνουν από το κατηγητικό Μάστα να έρθει το βράδυ να ακούσουμε τις κορδέλες σου. Πάει το βράδυ το πεδάκι ο κέριμπας. είναι τα καλά μαγκάκια στη μαστούρα του στην πηχτή, ρίχνει ένα άσμα και αναστατώνονται οι μόρτες. Αμάν! Κορόιδο δεν ήτουνα ο κέντρος. Το καταλαβαίνει το ορτίκι πως έχει ψαχνό. Του λέει του μικρού, θα σου ρίχνω κατ' τρία και θα τα σε μένα. Τρία κατοστάρικα είναι καλά λεφτά άμα είσαι στεγνός τους και πήρε μπροστά να κάνει κοστούμιά και δαχτυλίδι με ρουμπινιά πέτρα το παιδάκι ο Κέρυμπας, και φλώμωσε το μαγαζί στη μαγιά τη μεγάλη. Πάμε να ακούσουμε πεντενότες από ένα μυστήριο. Πολύ δουλειά και μεγάλη φτιάξη. Το ακούει η τούλα και γράφει του φέσα στη μέσα πολιτεία. Έτσι και έτσι και το πράμα έχει μάσες. Ο Φέσας, βαρύς και ξυπνός, δίνει απάντηση. Βάσα τον μωρί και έξι μήνους βγαίνω. Πάει το λοιπόν η τούλα, να πούμε, πρόσωπο του προστάτη, αλλά γκωμένα κρεατωμένη και εντάξει, κάθε βράδυ παίρνει το παιδάκι από το μαγαζί. Το οποίον... Του πιάνει και δωμάτιο καλό, τον μπλακώνει και σιλάτρα, που κάμισα και όλα σιδερωμένα, τον ταζει και πλούσια, αλλά μα όσο να πει, νέα ήτουνε, νέο ήταν και ο κέριμπα, έρχεται μια βραβιά και κάνουνε γκέζι. Και επειδή το παιδί δεν ήτουνε τώρα σαν τον μισό τριβο τον Φέσα, αλλά τσάκιζε ατσάλια, ε, όσο να είναι τον αγάπησε το μικροειτούλα και του σκασε το παραμύθι. τα να φύγεις από το κέντρο τώρα που πέφτεις ο κονόμι γιατί θα βγει ο φέσας και δεν του ξεκολάμενε με τίποτες τώρα φωνή στη φωνή τάκουσε άκουσε κι ένας μαέστρος από εκείνος που γράφουνε τραγούδια της λιανής μαγιάς πάει κοζάρει τη φωνή του και τον πιάνει το ενθουσιαστικό κύριε του κάνει δεν έρχεστε να σας πάω εγώ σε ένα καλό κέντρο και να τραγουδάτε τα δικά μου και να γράψετε δίσκους ναι και έρχεται απαντά να λοιπόν στι Εφημερίδε κουβέντα, τι ψωνίζουνε κάτι νιώνι που έχουνε εκτίμηση στο μαέστρο, τι ψωνίζουνε και κάτι κοσμική πανάθεμα κι αν ξέρουνε τι τους γίνεται από ρεμπέτικο. μάλιστα, μέγας και πολύ σε κανάβιο μέσα ο κέρυμπας». Γράφει δίσκους, του βγάζουνε φωτογραφίες, λέει τραγούδια Μπαίνει στις μεγάλες πόρτες να πει πέντε και να πιάσει χιλιάρικα πέντε Να και ένα σημαντικό κέντρο να τον πάρει, να τον ρεκλαμάρει με φωτεινά γράμματα Έφτασε αδερφάκι, να κονομάει και μέχρι δώδεκα την ημέρα Κοιτούλα κοντά του, να τον έχει μιστάξει να του αγοράζει τα πάντα και πλούσια Μέχρι αυτοκίνητο βόξο οικονόμησε ο Τσιμλής, ο Κέρυμπας Μέσα από τη στενή παίρνει τώρα τελέγραφο Φέσας Και κανιά βολά περνάει το χρέος του και του δίνουν έξω. Με το μπράφ που βγήκε στην κοινωνία, να τον στο σπίτι του Κέρυμπας Γεια σας και καλό σας βρίσκω και πολύ χαίρομαι που πέσατε στον τενεκέ με το βουτύρα του. Χαρές δίθεν και βαράει το τηλέφωνο. Το παίρνει ο Κέρυμπας λέει με καλάνε σε ένα μαγαζί καλό με δυο χίνες τη μέρα. Απαντάει ο Φέσας Δεν θα πας. Γιατί? Διότι είναι λίγα και εγώ θα σου βρω με τρία. Το οποίο να μην λέμε πολλά τα βατζή σε γυναίκα γέννετα. Δαβαντζή σε τραγουδιστή έχετε ακουστά. Εγαίνεται και αυτό και μάλιστα τα βάς του κόλλησε του μικρού του κέριμπα οφέσα. Και αυτός κανόνιζε μαγαζά, αυτός τα πάντα. Πάγαινε στο μαγαζί και έλεγε « Σου φέρνω τον κέριμπα αλλά θέλω χίλια δικά μου». Πάγαινε και στο κέριμπα και έλεγε « Εκεί τραγουδάς. Και άμα πας αλλού θα σου ρίξω πέντε μπιστολιές στα ποδάκια». Και του πήρε πίσω και την ντούλα. Ο Κέρυμπας ο παιδάκι δεν ήτουνε τώρα του καβγά ούτε ήξερα ποτέ τέτοια. Πιώτεψε κιόλας με το άγριο του μάγκα και έκανε ράι μου Και επειδή αδερφάκι στο μάγκα όσο κατεβάει στο κεφάλι τόσο σου δίνει στράκα, έφτασε η κύριε να τραγουδάει το παιδί και να τα παίρνει όλα ο θέσας. Και κάνα δυο άλλοι τέτοιοι μόρτες που κανάν να διπλαρώσουν περί την ίδια φτιάξει. Τους κανόνισε ο φέσα και μαχαίρωσε και τον ένα στομάγουλο, το οποίο μαθώνω κέρυμπα στο παιδάκι, τρόμαξε και σου λέει «Δεν ξεκολλάω από δάφτων, μήτε με δικαστικό κληκτήρα». Έτσι το λοιπόν ρολάριζε η φτιάξη, μέχρι που μπήκε στη μέση η τούλα, διότι όπως κάναμε εξήγηση, την είχε σοροπιάσει με το μικρό η τούλα. Και ένα πρωί... Εκεί που έφυγε ο Φέσας να πάει να χασίσει Του κάνεις τα ίσα Σταμάτα γιατί στο τέλος θα πέσει στο στεγνό ε, θα στάχει όλα αυτό. Και τι να κάνει Να πάει να τον δώσει στην αστυνομία δεν γίνεται, Δεν το επιτρέπει να πούμε ο κώδικας της μαγιάς Να φύγει θα τον βρει και θα έχουν οι Ένα μεν Πούλα του αγριάτου Το παιδάκι ο Κέρυμπας πήγε και αγόρασε ένα μαχαίρι με σούστα Το ρίξε στην απόξω και περίμενε να γυρίσει ο Βαρής Με το μπούκαρε το λοιπόν του κάνει Απόψη θα πάνα να τραγουδήσω στον Τζίτζικα Καθώς ο Μικαλέσσανε και έχω υποχρέωση Πόσα πιάνει! Τίποτα και στο γούστο μου Δε θα πας λέει ο Φέσας Εγώ κανονίζω θα πάω δεν μπας αρπάζονται και του ρίχνει μια σφαλιάρα οφέσας. Πετάει λοιπόν τη σούστα το παιδάκι ο κέριμπας και στο ξαφνικό του την καρφώνει στο μάγουλο. Να μια σου για διά τρελή. Τα χασε οφέσας. Ρε παλιό, Το παιδάκι ο κέριμπας έχει ανάψει. Δεν σηκώνει πολλά. Του τραβάει και μια δεύτερη. Κιότεψε οφέσας. Μαζεύει τα σέα του ο Παίρνει την ντούλα και χαίρεται. Τρία βράδια να πούμε γλεντάει το παραδάκι του, το τέταρτο νάσου και μπουκάρνε κάτι μάγκες σαν ματατζίδες στο μαγαζί που τα έλεγε. Πάνω λοιπόν στο τραγούδι, δαγκώνει ένα σε ένα μήλο, το μασάει, το φτίνει στο πιάτο, παίρνει το πιάτο και σηκώνεται πάει κοντά του. Φάτορε του κάνει και βγάζει τον πιστόλι. Ασχετό δηλαδή με τον καβγά και με το κακό που γυναι πάει. Δεν ξανατραγούδησε ο κέριμπας το παιδάκι. Χάθηκε κάπω σες ύστερα από τραυματισμούς και που κλείσανε το μαγαζί, έσβησε σιγά σιγά και έγινε πάλι μηδέν με την τούλα του. Τώρα δεν τον παίρνει πουθενά και ο μεγάλος μαέστρος έγινε μπουχός κι αυτός. Και τα λέει να πάρει δυο κατοστάρικα κάθε Κυριακή Και βρίσκει καν' αμυροκάμα το κατοστάρικο στη Χάση και στη Φέξη Και του και η τούλα, που ως λένε ξαναγύρισε στο φέσα. Πάει ο καλλιτέγνης okay. Άλλη μια ιστορία, η τρει που βγαίνει στο ετολικό εδώ και κάμποσα χρόνια και αξίζει να την πούμε καθώ καλή τεχνική. Είναι να πούμε τρει κύριοι ηθοποιοί, α αλλάξουμε τα ονόματα, ο Μπαέα, ο Ντούρο, ο Κόφτη. Πρώτη τάξεω παιδιά. Βγήκανε από το κονσερβατουάρ της μαγιά, Πίνουνε μέχρι ένα τσουβάλι χόρτο στην καθισά του. Θέλουνε να παίξουν ο θέλω και άμλετ Τα λένε στον παλιό καφενέ Και άμα τους ζορίσει το αντερό τους κάνουν ένα μπουλούκι και παίρνουνε σβάρνα τα όριτα άγρια βουνά Να παίξουν φάρσες και κομιδίλια Να βγάλουνε κανατσουκάλι τσουκάλι φαΐ Ίσοδος δύο δραγμές, ένα αυγό, ό,τι λάχι Σε μεγάλε τουρνέ όλο και πάνε μαζί κάτι γυναίκες πόσο να είναι γαζόν είναι καλά διότι όλο και βρίσκουν καν αγαπητικό χαρμάνι στα χωριά και βολεύονται Οι άντρε όμως είναι να τους κλένε οι όρνηθες αδερφάκι διότι δεν έχουν πιάσει και στεναχωριούνται με ό,τι γίνει και ενώ να πούμε ο μπέα ο ντούρο και ο Κόφτης φεύγουνε ζευγαρωμένοι με τις χειρίες τους τις αστεφάνωτες στον τρίτο λύκο τους κάνουν νερά Τρώνε καλά αυτές και μένουν στεγνοί οι σερνικοί. Το θίασο τον ακολουθάει πάντα και ένα υποβολέας που τα πίνει Γιατί τόχουνε οι υποβολέιδες Να είναι καλά ποτήρια Ψευτοκονομάνε λοιπόν Κάνουνε συσίτιο κοινό Φασολάδα οι άντρε, Έρχονται αργά το πρωί με κομμένα μάτια Υπερμαντώνες Τους ρίγουνε και κανα πακέτο τσιγάρα Να μικρινιάζουνε Και η τέχνη προοδεύει καλώς Και οι μάγκ ο ντούρος και ο κόφτης σκυλοπερνάνε. Κλέβουνε σε ντόνια τα ξενοδοχεία, κάνουνε ό,τι βρωμιά είναι να γίνει από φτώχεια και πείνα και παίζουνε ξερή με μια γριά αρατερίστα που μένει πιστή στον υποβολέα καθώς ο δε γυρίζει άνθρωπος να τη Στο μεσολόγγι κάπου εκεί πέρα ο Θεία ο Ζεμπιάνι τάλαρο και λένε να πάνε για γκρίνιο να δούνε που έχει λεφτά ο τόπος μπας και γαζόσουνε καμιά φόδρα. Λεφτά όμως δεν υπάρχουν να πληρώσουν το ξενοδοχείο και πως να φύγουνε απλήρωτοι Που όλο και φωνάζει ο άτμος ο ξενοδόχος Ο Μπέας που είναι πολύ μυαλό κάνει τη φτιάξη Πάρτε τα πράγματα, πάρτε και τις γυναίκες λέει στον υποβολέα Τραβάτε και εμείς θα έρθουμε μ' άλλο αυτοκίνητο Φεύγει το πρώτο κλιμάκιο, μένουν οι τρει. Του δίνουν και τα πράγματά τους Αλλά κρατήσανε άδεια τα δυο μεγάλα μπαούλα Μέσα στην κάμαρη του ξενοδοχείου Με το που φύγανε όμως μικρός ο τόπο, Ήρθε η βρώμα ότι ο θείασος έφυγε Αναστατώθηκε ο ξενοδόχος Δεν με πληρώσανε. Με το που κατεβήκανε τώρα οι τρεις φρέσκοι και ωραίοι Λέει ο ξενοδόχος Φύγατε κύριοι Όχι κάνει ο Μπέας. Εδώ πάμε σε ένα χωριό να δώσουμε παράσταση Και θα γυρίσουμε το βράδυ. Βγαίνουνε το λοιπόν Και τρέχει ο ξενοδόχος στο δωμάτιο Να δει πήρανε τα πράματα. Βλέπει τα μπαούλα εντάξει, Αλλά σου λέει μπάς και τα αδειάσανε Κάνε Δεν κουνιόντουσαν τα παλιό μπαούλα Άρα είναι γεμάτα πράμα Και πολύ Τ'άχω τα λεφτά μου πριν που είχε, Διότι ο Μπέας είχε πάρει καρφιά Και τα'χε καρφώσει τα μπαούλα στο πάτωμα Τ'άχε κάνει ακίνητα Κεφίγανε οι μάγκε στο Αγρίνιο και ο ξενοδόχος έμεινε με τα καρφωμένα. Παλιομπάου <Σναι> στο Αγρίνιο τώρα κάνουνε μια-δυο παραστάσει. Τίποτα κόσμο. Καθώ ο κόσμο του Αγρίνιου δεν είναι κουτό. Καταλαβαίνει από θέατρο Λένε λοιπόν να παίξουμε και την Κυριακή Και να πάρουμε τα ναύλα να φύγουμε Διότι όσον να είναι την Κυριακή Πέφτει και κάτι κονομάς Ωραία Οι γυναίκες όμως του θεά σου Πότε βολευτήκανε Και έχουν πιάσει κιόλας Κάτι αγαπητικούς, καλούς και λεφτάρες Λένε λοιπόν οι γυναίκες Ωραία Να παίξουμε την Κυριακή Να πάρει ό,τι και να φύγετε εμείς λόγω κάτι καλή κύριοι, θα μείνουμε εδώ. Το Σαββάτο το βράδυ έχουν κονομηθεί κάτι τάλαρα και κάνουνε το πρόγραμμα στην ταβέρνα. Αύριο θα παίξουμε από γευματινή αγαπητικό τη Βοσκοπούλας και βραδινή Παναγία των Παρισίων. «Ωραία», καμάρωσε ο Ντούρος που κάνε κουασιμόδο και τάρεσε. «Και πέφτουνε σομποβολέα. ρεσί εσύ». Γράψε τα προγράμματα γιατί και τα δυο έργα Να πούμε φέρνουνε κόσμο Εντάξει Τα πίνει καλά ο Ποβολέας Γράφει τα προγράμματα με φούμο Στείνονται Κυριακή στο θέατρο Περιμένουν Περιμένουν πατάει άνθρωποι. Ποιοι γίνουν Κάτι συμβαίνει Ε πως δηλαδή Βγαίνει ο κόφτης Γυρίζει πίσω Τραβάει τα μαλλιά του Δέρνει και τον Ποβολέα Να ρε κεράτα μεθίστακα ο Ποβολέας πάνω στη σούρα του είχε κάνει λάθος και έγραψε «Απογευματινή η βοσκοπούλα των Παρισίων βραδινή ο αγαπητικός της Παναγίας». Παρατήσανε το λοιπόν Ποβολέα και γυναίκες το πήρανε με το πόδι μέχρι το ετωλικό ητρίς είχαν είχανε και μέσα στα σέα τους κάτι κλεμμένα σεντόνια από το ξενοδοχείο αλλά τι γέρετε όπου ο Μπέας έκανε το σχέδιο μα έκαψε το θρησκευτικό αίσθημα Ο αγαπητικός της Παναγίας Και δεν πάτης άνθρωπο. Το λοιπόν μορτάκια με το θρησκευτικό Θα τα κονομήσω. Δηλαδή θα δίνει Φτάσανε το λικό στο μαύρο του σχάλι Πήγανε σε ένα σπίτι Πιάσανε δωμάτιο βερεσέ Λέει ο Μπέας Ρε σεμνή κορίτσα γιατί αλλιώς βουλιάξαμε. Μάλιστα. Σηκώνε τον Μπέα και πάει στον Παπά. Πάτερ του λέει. Είμαστε τρεις θρησκευτικοί καλλιτέχνες που ήρθαμε να παίξουμε ένα θρησκευτικό δράμα στο ετολικό. Μια μόνο παράσταση. Χάρη να πούμε που το έχουμε τάμα να πάμε στον αγιοτάφο. Τι λες παιδί μου. Μάλιστα. Είναι μια διδασκαλία να πούμε και η ρόλη μας είναι οι τρει ιεράρχοι το οποίον ούτε λίγο ούτε πολύ το ψήνει τον παπά Ότι πρέπει όλος ο κόσμος να δει τούτο το έργο το μεγάλο και το διδακτικό Την ψωνίζει ο παπάς, τρέχει, βρίσκει καφενείο μεγάλο Τα κανονίζει με το κατάστημα, πιάνει και τους πιστούς ανθρώπους όλους Να το δείτε τέκνα μου για να εννοήσετε το μεγαλείο των τριών ιεράρχων Πουλάνε λοιπόν τα εισιτήρια, εφτά δραχμές το ένα πουλάνε, όλο ο κόσμο μαζεύτηκε να δει του τρει ιεράρχε. Αλλά ούτε έργο υπάρχει, ούτε τίποτε δεν υπάρχει. Ωρεσί, λέει ο Ντούρο, θα φάμε ξύλο πολύ. Έννοια σου θα τα κανονίσω. Πεντακόσα εισιτήρια να πούμε, τρει ήμισι ίσπραξη, και πρέπει να πάρει τα χίλια ο καφετζή που τον κανονίζουνε, να τα εισπράξει μετά την παράσταση. Πατή με πατώσε ο Κοσμάκης Ο Μπέας που τα έχει κανονίσει όλα τσεπιάζει τα λεφτά Και φοράει ένα σεντόνι από τα κλεμμένα Βάφη και με φούμο γένια Κάνει το Γρηγόριο Κάνει το Βασίλειο ο Ντούρος Τον Ιωάννη ο Κόφτης Όλοι με φούμο και με σεντόνια κλεμμένα Βαράνε ένα προβατοκούδουνο Αρχινά η παράσταση Βγαίνει πρώτος ο Γρηγόριος Τέκνα μου λέει το να πει στο αγαθόν είναι η μεγάλη αποστολή του ανθρώπου. Εμείς, οι τρεις ιεράρχε, θα σας το διδάξουμε ένα απόψε, αλλά ένας-ένας. Να τώρα, ο Βασίλειος θα σας πει δυο λόγια και μετά ο Ιωάννης και μετά θα αλλάξουμε και θα σας τα πούμε και οι τρεις μαζί. Τα είπε με τα λεφτά στη τσέπη. Είχε κανονίσει να περιμένει ένα αυτοκίνητο με 800 δραχμές Αθήνα, χώνεται στα αυτοκίνητα. Και στη σκηνή εμφανίζεται ο βασίλειος «Τους φτωχού πρέπει να ελεόμεν και να συνδράμωμεν», λέει δυνατά «Αν δεν πιστεύετε, να, θα σας τα πει ο Ιωάννης που έρχεται» «Και χώνεται κι αυτό το αυτοκίνητο» Ο Ιωάννης βιαζότανε γιατί είχε μείνει τελευταίος και δεν έβλεπε καλά τη φτιάξει. «Εγώ τι να σας πω ρε, παιδιά, να περιμένετε να βγούμε κι τρεις μαζί» γιατί αλλάζουμε και θα αργήσουμε λιγάκι μπαίνει σε αυτοκίνητο κι αυτός φεύγει φουλαριστό τα αυτοκίνητο περιμένανε οι θεατές περιμένανε που οι τρει ιεράρχοι ώσπου να πάρουν χαμπάρι ότι την κουπανίζανε είχανε περάσει το αντίριο η ιστορία που είναι αληθινή έχει μείνει να πούμε στο θέατρο και οι τρεις υπάρχουν και ζουν και σήμερα τα ίδια πατήρια με τα ίδια όνειρα να πέξουνε κάποτε ο θέλω και αν λέτω, φουκαραδάκια που κοιτάνε πως να βολέψουνε την υποχώρηση και το σήμερα, όχι από που δίνουν αυτόγραφα και έχουν δόξες, από τους άλλους, τους άγνωστους και τους ταπεινούς που είναι γεμάτος ο κόσμος, ως εγώ κι ως εσείς. Οι πολλοί και οι ασήματοι. Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» από τις εκδόσεις Ερμή. διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου Μουσικές τήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασιέτας παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα.